Οι ειδήσει από την περιφέρεια σε τίτλους Ότι συμβαίνει στις γειτονιές της Ελλάδας Κανονικά πραγματοποιούνται τα δρομολόγια των πλοίων από Μητυλίνη, Χίο και Σάμο προς Αϊβαλίτσες, κουσάνταση ενώ από το πρωί του Σαββάτου μετά την απόπειρα πραξικοπήματος στην Τουρκία και μέχρι σήμερα η επιβατική κίνηση είναι μειωμένη κατά 50% στη Λέσβο ενώ μικρότερες είναι οι μειώσεις στα άλλα νησιά για την Ερτεγέου Αναστασία Σπυ Κλειστά παρέμειναν τα εμπορικά καταστήματα της πόλης των Σερών με απόφαση του εμπορικούς λόγου την Κυριακή 17 Ιουλίου για την ΕΡΤ Σερών Λεωνίδας Κασάπης. Απεργιακές κινητοποιήσεις αποφάσισε η Γενική Συνέλευση των Ξενοδοχοϊπαλλήλων μέσα στο καλοκαίρι, διότι η δουλειά εντατικοποιείται και οι μισθοί μειώνονται. Για την ΕΡΤ Μαρία Παγκράτη. Περισσότερο από 30.000 ελαιόδεντρα και δασική γη σε έκταση περίπου 4.500 στρεμμάτων κατέκαψε η πυρκαγιά σε γόνους, ελιά και ροδιά στη Λάρισα. Η φωτιά εκδηλώθηκε το Σάββατο, τέθηκε υπό έλεγχο το βράδυ της Κυριακής και ακόμη παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Ερτου Λάρισας, Μάνια Γκουσιάρη. Μέχρι τον ερχόμενο Νοέμβριο θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία τη αναγκαστική απαλωτρίωση του οικισμού τη Ποτοκόμη. Ενώ μέχρι τέλο του έτου αναμένονται και εργασίες βασική οδοποία για την περιοχή. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΤΕΕ τη Μακεδονίας Μακεδονία, Δημήτρη Μαυροματίδη, για την ΕΡΤ Κοζάνης Δέσπινα Μαραντίδου. Η ομάδα μικροχειρουργικής ορθοπαιδική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοπομίου Ανίνων, μετά από μία λεπτή και πολύ ωραία επέμβαση. Προχώρησε στη συγκόληση χεριού μια 28χρονη που είχε ακροτηριαστεί σε τροχαίο ατύχημα. Σωτήρης Αργύρης, Ερτ Πιονίνων. Αυτόνομο σχολείο δεύτερη ευκαιρία και ειδικό επισκεπτήριο που θα δίνει τη δυνατότητα στου κρατούμενου των φυλακών Αγίου Στεφάνου Πατρών να έχουν επαφή με τα παιδιά του κάτω από ξεπρεπεί συνθήκε εγκαινιάστηκαν σήμερα από την αναπληρώτρια Υπουργό Παιδεία, Σιάννα και το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνη. Αθανασία Στανοπούλου, Ερευνητέ του χώρου της διδακτικής των μαθηματικών παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των ερευνών του σχετικά με τη διδασκαλία των μαθηματικών στο 5ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Μαθηματικός χώρος εργασίας» που διεξάγεται στην Παιδαγωγική Σχολή Φλόρινα. Ερτ Φλόρινα, Σοφία Ζουζέλη. 18,5 εκατομμύρια ελαιόδεντρα της Κρήτης έχουν υποστεί ζημιές λόγω των καιρικών συνθήκων σύμφωνα με το Σύνδεσμο Ελαιοκομικών Δήμων του Νησιού, ο οποίος με υπόμνημά του ζητεί αποζημίωσης από τον ΕΛΓΑ και από κρατικές οικονομικές ενισχύσει Από την Ακτήρα Κλείου στα Δούλα η Σερινή Ακαδημία για την Κοινωνική Οικονομία και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Αγροτικού Χώρου πραγματοποιήθηκε στο Μουζάκι με στόχο να αναδειχθεί η συμβολή των κοινωνικών επιχειρήσεων και συνεταιρισμών στι αγροτικέ περιοχέ. Φρόσο Πάβλου, Καρδίτσα, Δίκτυο ΕΡΤ Θεσσαλία. Τον αποτροπιασμό τους για τα γεγονότα της νίκης εξέφρασαν όλες οι πτέρειες του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου στην τελευταία συνεδρίαση, Η αίθουσα ήταν βαμμένη στα εθνικά χρώματα της Γαλλίας, ενώ αποφασίστηκε να αποσταλεί λυπητήριο ψήφισμα στην Πρεσβεία της Γαλλίας, στην Αθήνα και στο Δήμο της Νίκιας για την Ερτρόδου Αριστίδης Μιαούλης. Μπροστά στα μάτια του σύζυγου και του παιδιού της, 32χρονη Ρουμάνα, η οποία οδηγούσε τετρά όχημα, κοινός έχασε τη ζωή της σε τροχείο δυστύχημα, φέρνοντας ξανά στην επικαιρότητα το θέμα με την ενοικίαση των συγκεκριμένων όχημάτων για την έρτη Ζακήρθου Σάκης Νέγκας. Συνελήφθη σε τοπική κοινότητα του Δήμου Ξυλοκάστου Λευροστίνης Κορινθίας, ένας 29χρονος Έλληνας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, φέρεται να υπήρξε διαπληκτισμός εντός του σπιτιού, με αποτέλεσμα ο νεαρός, με τη χρήση μαχαιριού, να τραυματίσει θανάσιμα στο λαιμό την 57χρονη μητέρα του. Για την Ερ Στάβος Ρμπαλάς. Στην τύχη βουνό είχαν δύο άτομα που σώθηκαν όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο ένας έπεσε σε ρέμα βάθους 10 μέτρων λίγο πριν την Τσαγκαράδα χτες αργά το βράδυ. Ο 65χρονος οδηγός του Γιωταχήνος συλλέβεται στο νοσοκομείο του Βόλου, ενώ τον 42χρονος συνεπιβάτη του που είναι τυφλός παρέλαβαν συγγενείς του. Μαρία Δημητρίου, Ερτβόλου. Προσδόκητα και με μια κακόγουστη φάρσα για τοποθέτηση βόμβα στο Μέγαρο Χορού ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή το 22ο Διεθνές Φεστιβάλ τη Καλαμάτα. Έτσι και ενώ οι θεατές είχαν μπει ήδη στην κεντρική αίθουσα για να προβλουθήσουν την παράσταση του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σχοινής ενημερώθηκαν ότι πρέπει να γίνει επιγόντω εκένωση του χώρου. Για την Ερτ Καλαμάτας, Βαγγέλης ποτέ ικανοποιημένη, αν και ταλαιπωρημένη από τα γεγονότα του αποτυχημένου πραξικοπήματο, επέστρεψε από την Κωνσταντινούπολη, αποστολή τη Καβάλα, στα της στα πλέον ο αρχαιολογικός χώρο των Φιλίπων. Ρένα Πανταζόγλου, Ερτ Καβάλα. Διήμερο έκφραση και δημιουργία, με τίτλο Μουσικό Ιούλιο, διοργανώνατε στην Ξάνθη την 3η 19 και την 4η 20 Ιουλίου, συντροφιά με την Πανσέληνο. Ερτ Μαρία Νικολάου. Ήταν οι ειδήσει από την περιφέρεια σε τίτλους...